Στου δράκου πανο ρά... Στα αγριά, τα κάστρα πολέ... Και έτσι τους χρόνους μου μετρώ Στα γριά τα κάστρα πολεμάω και έτσι τους χρόνους Καλησπέρα, καλησπέρα, Ακούτε 14 Φτιάχνω φαρέ, φτιάχνω φαρέτρα Μαύροι απ' τις νύχτας τα μάλλια Πάνω στις γης τα αλάτι γράφη Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Με τα σκύλια πάνω στις γης θα αλάτι γράφω και τραβώ Σε μισό λεπτάκι θα είναι στον αέρα Ο Καρλ έχει ένα μικρό προβληματάκι Με το μικρόφωνο το φτιάχνει Και θα είναι κοντά μας Την κουέ Την κούπα Μου Γεμίζω Κέρναω Το φίδι Για να Βγει Όρθιο στον ήλιο να αγρικάω, στον ουρανότατη Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, ακούτε Αλμπέντο 14 η εκπομπή Α, Νύχτα Ξελοχιάστρα. Θα τα πούμε πάλι με το παλιό μικρόφωνο διότι το καινούριο μας κάνει κάτι νερά. Τέλος πάντων θα το παλέψουμε. Στο μικρόφωνο Καρ Χάιτζοντικερ. όλα καλά θα πάνε, δεν μας έκανε κανένας επίθεση η ατυχία μας έκανε έχουμε και τη, α, την α, ηλιακή εκλύψη και όλα θα πάνε καλά λοιπόν, καν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που είναι μέσα α, και που μας στηρίζει Έχουμε κόσμο από Αμερική. Έχουμε κόσμο από... Καλά από Ελλάδα δεν το συζητάμε. Από Ηνωμένο Βασίλειο, από Γαλλία, από όλη την Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, ε, να ε, στείλω τα χαιρετισμάτά μου ε, στα παιδιά που ακούνε στη Λεωφόρο Κατεχάκη. Ε, και συνεχίσουμε ε, από ότι θα ξεκινήσουμε λιγάκι συγγνώμη που σας έφαγα λίγο από την ώρα ε, βάλαμε και τα πράγματα ε, ε, βάλαμε και τα πράγματα στη θέση τους φτιάξαμε το το μπλοκ <coughs> Ταλαιπωρηθήκαμε λιγάκι με τον blog Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Που έκανε καταπληκτική δουλειά Και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια Διότι και με κόμπο και με πολλή αυτά πάρνηση, uh, Κατάφερε uh, να φτιάξει ένα πολύ επαγγελματικό blog Πλέον το blog αυτό είναι η επίσημη μου uh, είναι η επίσημη μου στέγη και αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι είμαι εδώ για να, όχι για να σας δώσω ελπίδα αλλά για να σας πω τα πράγματα όσοι έχουν αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζεστε ή η νομοτέλεια η οποία ακολουθείτε ε, δεν συμβαδίζει με τη δική σας λογική. Έτσι, αν κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση, στο πρόσφατο θα λέγαμε παρελθόν, <και> θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι λαγός. Λαγός, Α, όχι από το... με την αρνητική έννοια του όρου, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος α, θα έπαιζε μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα. Ήδη α, φαίνεται πως τα πράγματα πάνε έτσι ακριβώς όπως τα έχω πει. Αφού ο Βαρουφάκη σε... <coughs> αφού ο α, είπε ότι έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό, Είναι σημερινή δήλωση. Όσοι συγκρουστήκαμε μαζί του τον περασμένο καλοκαίρι απορρίπτοντας το τρίτο πνημόνιο και τη λογική της υπεψήφισή του καλούμαστε τώρα να βάλουμε πλάτες ώστε το προσφυγικό να μην συνδεθεί με την ατέρμονη και αδιέξοδη μνημονιακή διαδικασία σημειώνει ο Γιάννης Βαρουφάκης σε άρθρο του ε, ε, σε άρθρο του στην εφημερίδα των συνταχτών Uh, από την άλλη, uh, σήμερα έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια τα οποία uh, θέλουμε να βάλουμε λίγο πιο ψηλά uh, τον αστρολογικό πύχη και για ποιο uh, uh, λόγο θέλουμε να το κάνουμε αυτό θέλουμε να δείξουμε λίγο πώς λειτουργούν οι εκλήψεις η ηλιακή έκλειψη για να είμαστε συγκεκριμένοι: Αυτό που κάνουμε είναι θα βάλουμε, θα ερμηνεύσουμε τι έχει να βγάλει για Τουρκία, τι έχει να βγάλει για Αλέξη Τσίπρα, για Αμερική, για Βλαδίμιο Πούτιν και για λοιπέ και Για Κύπρο, βεβαίω για Κύπρο, Ρωσία, Τουρκία. Αυτό που θέλω να πω, είναι αυτό που μου κίνησε την περιέργεια, είναι που διάβασα μια είδηση η οποία μόνο αποτροπιασμό και ντροπή μπορεί να νιώσει κανείς. Στο χωριό Ευζώνους ε, έχουμε έναν κύριο, το κύριο μάλλον θα το βάλαμε εντός, εισαγωγικών που δίνει 2,5 ευρώ το νερό στους πρόσφυγες που δίνει 20 ευρώ τη χρήση του λούτρου για να κάνει κάποιος μπάνιο 5 ευρώ το κράσαμ και αυτός ο άνθρωπος θέλει να λέγεται ότι λέγεται άνθρωπος Α, αυτοί, ε, όπως ε, ξέρετε, έχουν φύγει από τις πατρίδες τους. Δεν έχει σημασία εάν ε, είναι σωστό αυτό που έχουν κάνει ή όχι. Αλλά από τη στιγμή ε, που έχει γίνει αυτό, πρέπει να τους φεθείς σαν Ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να συγκαταλέγεται ούτε καν στην διαδικασία των ανθρωποειδών. Για να πάμε λίγο παρακάτω. Είχαμε γράψει χτες στην αστρολογική εκτίμηση της ημέρας μέσα από την Uranian πάντα για επιθέσεις σε χώρους εργασίας όπως και έγινε. Προσπαθώ να σας δείξω, προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε πως η Uranian διαθέτει πάρα πολύ μεγάλη προβλεπτικότητα και μέσω αυτής μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Από την άλλη, αυτό που θέλω να πω Uh, θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς ως Αστρολάμπορ uh, αλλά και ως Αλμπέντο uh, uh, 14 το πρόβλημά μας δεν είναι λαθρομετανάστες ω λαθρομετανάστες τα άτομα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Το πρόβλημά μας είναι το αποτέλεσμα που έρχεται εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε κάποιοι από εσάς. Α, βρέθηκαν α, πάρα πολλά κιλά εκρηκτικά σε νησί του Αιγαίου και ήδη κάποιες έρευνε που έχουν διαταχθεί σε κάποια hot spot α, Βρίσκουν μέσα όπλα. Αυτό θα πρέπει να το ξέρετε. είναι τουσιάζω, Δεν σα λέω κάτι καινούργιο. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα το βρείτε. Τώρα, από την άλλη, νομίζω ότι α, υπάρχει και στο προνιούσι η είδηση αυτή. Φόβη για μεταφορά όπλων από την Τουρκία στα hot spots. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προειδεασμένοι. Το θέμα τη φωνή θα το ρυθμίσουμε λίγο στο διάλειμμα. Από εκεί και πέρα α, θέλω να καταλάβετε ωραία, ότι με του ανθρώπου οι οποίοι έχουν ανάγκη, οποιοδήποτε είναι αυτό, δεν είναι άσπρο, είτε κίτρινο, είτε κόκκινο, εννοείται ότι πρέπει να του βοηθήσουμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, να το λύνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν, μπορεί να ήταν πολύ περήφανοι οι Έλληνες για την φυλή για τη ράτσα τους αν θέλεις, όμως δεν ήταν ποτέ απαξιωτικοί για κανέναν. Μπορεί να λέγανε «πας μη Έλλην βάρβαρος», αλλά σεβόντουσαν την ανθρώπινη υπόσταση. Αυτό θέλω να το... Α, Θυμόμαστε. Λοιπόν, για να λύσουμε ε, κάποια τεχνικά θεματάκια, α, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Α, να επικοινωνήσω λίγο με τους τεχνικούς, να το ρυθμίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι ελληνικό είναι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο πάτρεμα. Ελπίζω να τα απολαύσετε. She a be Vieni, c'ha a ne era ho. Ti ho Καρδιά μου που μένει, άσυν αλήθεια αυτό που ζω, Αγάπη να αναλύθει, αιτία να αναγκαία αυτά τα μάτια που. που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή ποτέ μη σφίσεις ποτέ να μη μ' ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή μα όνειρο αν είσαι τα φωτασπίσαι στα όνειρα να ζω μη ξημερώσεις I am a man, I am a man. am a man. I a Έτσι θα σα κάψουμε! Λοιπόν, εμπιστέψαμε. Προφανώ σε κάποιου φίλου δεν αρέσαμε από την η μουσική επιλογή αυτή, εννοείται ότι τη μουσική επιλογή ε, ε, την έχω κάνει εγώ, ωραία, ε, διότι θα ακολουθήσουν κι άλλες. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, κοιτάξτε να δείτε, ο δεν το αρέσει, δεν μπορούμε να είμαστε σε όλους αρεστοί. Τώρα, το χαρακτηρισμό του, αν είναι γύφτικα, ε, ε, δεν θα το πω, ε, εντάξει, μην ξεκινήσουμε τώρα ε, λιγάκι άσχημα, έτσι ε, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε ε, να τι έχει πέσει μετά ε, με την εκλύψη της Ενεάτητο. Πάμε να δούμε καταρχήν, ξεκινάμε λίγο με την Τουρκία. Η Τουρκία καταρχήν αυτή την περίοδο δείχνει ότι παίζει πάρα πολύ έξυπνα και παίζουν, παίζει έξυπνα ε, διότι ε, αυτή τη στιγμή η έκλυψη δείχνει ότι ο είναι πάνω στον άξονα μεσουράνι, Άρη Κιούπιντο ε, γεγονός που θα τις βγάλει ε, να είναι κερδισμένη προσωρινά πάντα από μια ομάδα κοινού συμφέροντος, δηλαδή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε μας αρέσει είτε όχι η, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι ενιαία και αδιαιρετή, όποιος κανεί να πάμε. Ε, τώρα το μεσουράνημα της έκλειψης με συντεταγμένες άγκυρας δείχνει ότι οι λόγοι που παίζει είναι οικονομική. δείχνει ότι προσπαθεί να καλύψει κάποια δικά της κενά που υπάρχουν και τα δικά της αυτά τα κενά θα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα βγουν προς τα έξω, θα βγουν προς τα έξω. Ε, με σύνοδο Σελήνη-Ερμή-Ποξιδόνα, θα πεις ή να πέρασε είναι ώρα χωρίς χωρί τιποτα Ρε φιλαράκι, άμα δεν καταλαβαίνεις τι λέω το σύνορα, είναι θέμα αντίληψης. Δεν θα μπορέσω εγώ να, να σου βάλω μια και στον κάτω-κάτω δεν πιάσαμε κανέναν από το λαιμό και του πάμε μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ε, ηλιακή έκλειψη όσον αφορά ε, από πρόοδο βγάζει έκρηξη στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δείχνει ότι στην πραγματικότητα. Θα συμβούν γεγονότα τα οποία α, δείχνει ότι δεν θα καταφέρει κάτι, θα φανεί αναξιόπιστη. όμω για ένα χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το αβαντάζ που έχει ε, ως ε, χώρα. Αρκεί να... Ξε, να... Uh, mm. καταρχήν, παιδιά, δεν θέλω να βρίζεται. ο καθένα έχει το δικαίωμα uh, τη άποψη του. Υπάρχουν και άτομα τα οποία προφανώς οι απόψεις μας δεν τους αρέσουν ή χάνουν το ψωμάκι τους ή νιώθουν μειονεκτικά απέναντί μας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι επειδή αστρολογικά δεν μπορώ να πέσω πολύ χαμηλά σε επίπεδο και επειδή ούτε αυτοί έχουν τη δυνατότητα αστρολογικά να ανέβουν στο δικό μας επίπεδο, καλό είναι να μην συναντιόμαστε. Η αδιαφορία είναι το καλύτερο πράγμα. Μπορείς να λες «Φίλε, ό,τι θέλεις, αρκεί να μην βρίζεις». Αν δεν σου αρέσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, εγώ από εδώ κάνω τρέλα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ότι οι φίλοι, λοιπόν, Τουρκία, Λειτουργεί ψυχρά. Η ψύχρα αυτή δείχνει ότι την κάνει να απολέσει ένα αφαντάζι που έχει. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, με λίγα λόγια, θα βρεθούμε να στραφούν όλοι εναντίον της Τουρκίας. Αυτό είναι και η στρατηγική Πούτιν που έκανε. Τώρα, αν α, θα έπρεπε να δούμε κάτι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ο χάρτης του Βλαδίμηρου. Ο χάρτης του Βλαδίμηρου δείχνει καταρχήν ότι το μεσοδιάστημα ηλίου σελήνης, δηλαδή το μεσοδιάστημα α, της... Α, ηλιακής έκλειψης, πέφτει πάνω στον άξονα δια ουρανού, που δείχνει μια μεταστροφή της τυχής, ευχάριστη μεταστροφή, δείχνει μια α, α, άνοδο της δημοτικότητάς του, αλλά παράλληλα δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Α, θα δείχνει ότι θα έχει άνω της δημοτικότητας, αλλά και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σκύψει και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία του ετοιμάζουν. Διότι, να ξέρετε, και αυτό νομίζω είναι μια είδηση, αυτό που συμβαίνει με το ο, θέμα του της Τουρκίας και με το θέμα αυτό εδώ, το λάθρο μεταναστευτικό, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγάλο φιάσκο. Στην πραγματικότητα αυτοί θέλουν να στρέψει όλη η ανθρωπότητα την προσοχή εκεί για να προσπαθήσουν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, ενδεχομένως και τον ίδιο τον Πούτιν, και να του τη φέρουν από πίσω. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία λειτουργεί ως λαός, ως μπροστινό τα λέγαμε, ε, θέλοντας να κάνει πράγματα και θαύματα. Αυτό που θα πρέπει όμως να προσέξουμε εμείς είναι το πώς θέλουμε ε, την κυβέρνησή μας. Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς το ότι χωρίς να το θέλουμε επειδή κάποιοι μα το έχουν περάσει μέσα στο DNA μας θέλετε μέσα στο μυαλό το οποίο δεν πολύ λειτουργεί ώρες ώρες μας έχουν κάνει να βάζουμε τα ο αυτό όμω ε, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Γιατί ε, δεν πιστεύω να έχετε την αμυδρά εντύπωση ότι ο Τσίπρα θεωρείται ε, αριστερό. Έτσι δεν είναι. Η ρητορική του μπορεί να είναι, η πράξη του όμως όχι. Ε... Από την άλλη για να συνεχίσουμε λίγο με το χάρτη του Πούτιν ο οροσκόπος με συντεταγμένες Μόσχας πέφτει πάνω σε ευαίσθητα σημεία και πάνω και σε δημιουργόντας οι οποίες μας λένε ότι δημιουργεί ένα κράτος Πρότυπο, αλλά λειτουργώντας και αυτός ως πρότυπο για τους άλλους ηγέτες και προφανώς μάλλον έτσι είναι, δείχνει ότι δεν μπαινεί παρόλο που θα του πούνε να κάνει πίσω, δεν κάνει πίσω. Ωραία. Και νομίζω ότι το μεσουράνημα, παρόλο που υποδεικνύει ότι ξέρει τι δύναμη έχει στα χέρια του, ξέρει ότι έχει και το κοινό μαζί του, τελικά θα υπάρξουν άτομα μέσα από συμμαχίες, π.χ. από την Ευρώπη άλλα θα του πούν και άλλα θα του κάνουν, τα οποία το ετοιμάζουν ένα χουνέρι. Το χουνέρι όμως αυτό θα πρέπει να το δούμε τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να οδηγήσει μέσα από τη μελέτη του χάρτη της έκλειψης ως προς τον προοδευμένο χάρτη του Βλανδίμιου Φούτιν. Ε, ο άξονας ηλίου σελήνης, δηλαδή μάλλον, το μεσοδιάστημα ηλίου σελήνης, το μεσοδιάστημα της α, έκλειψης, πέφτει απάνω στον άξονα Σελίνη Ζεύς που δείχνει το άτομο το οποίο όταν γίνει η στραβή, όταν χρειαστεί κάτι θα βάλει το κορμί του, θα βάλει την υπογράφη του, θα δώσει το σύνθημα για τη μεγάλη επίθεση για να παρέμβει και να δώσει λύση. Ο οροσκόπος δείχνει, είναι πάνω στον άξονα, διά χαντέ, βορείου δεσμού χαντές, σελήνη ουρανού, η κρύου Απόλλωνα, αλλά και βουλκάνος. Αυτό προσέχτε το λιγάκι διότι δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός μέσα σε αυτό το μήνα, και καλό θα είναι να το δούμε αν θα βγει, θα υποστεί οικονομική χασούρα σαν κράτος, σαν Ρωσία, Παράλληλα όμως, αυτό ε, δεν θα αναιρέσει, δεν θα μειώσει σε καθόλου τη δημοτικότητα του Πουτίν. Ενώ παράλληλα δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα ασκήσει έντονη δραστηριότητα και εάν χρειαστεί θα ασκήσει πάρα πολύ έντονη βία. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει ασκήσεις ηρεμίας με τα κουμπιά εκεί που είχε μπροστά του. Ε, η Αλίκη ε, με ρωτάει, Κάρλ Πούτιν από ότι φαίνεται δεν έχει εμπιστοσύνη στο Τσυπράκι. Κοίτα ξαναδείς, διάβασα σήμερα ένα άρθρο ε, το οποίο λέει ότι ο Πούτιν και οι Ρώσοι έχουν αρχίσει και ρίχνουν κλεφτές ματιές προς τον Κασιδιάρη. Αν το διαβάσετε είναι στο makelio.gr ε, και στην εφημερίδα το Μακελιο. Και μπορεί ο τρόπος έτσι έκφρασης να είναι λίγο ερετικό αν θέλετε, όμως βγάζει, ε, βγάζει ειδήσει, Τώρα από εκεί και πέρα το μεσουράνιμα δείχνει... Ότι νομίζω ότι στην περίοδο αυτή των εκλήψεων, δηλαδή σε αυτό το σετ, θα κάνει επίδειξη δυνάμει ο Πούτιν. Και μαύρο φίδι που τον έφαγε, όποιον βρεθεί μπροστά του, γιατί αυτή η υποτικομαμία ο Νταβούτογλου νομίζω ότι θέλει να εμπλέξει σοβαρά τον Άτο αλλά δεν θα του πολύ βγει. Γιατί ο... ο Βλαδίμηρος έχει μάθει να λέει όχι σε όλα. σε όλα όλα αυτά τα γελία άτομα οι οποίοι είναι οι χοβάδες έχουν πάρει τις φραγίδες του κόμματος δεν έχουν καμία σχέση δεν μπορέσανε να διατηρήσουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό ένα κόμμα δεν, ένα τηλεοπτικό και ένα ρηδιοφωνικό σταμό δεν μπορέσανε. Τον πουλήσανε στο κεφάλαιο. Όσο τον είχαν έπεσε τη, τη, τη πιο χειδέα μορφή καπιταλισμού, το τηλεμάρκετινγκ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά σχέση με τον κομμουνισμό. Είναι οι εχοβάδε, είναι οι λύθοι και δεν έχουν καμιά σχέση. Και δεν πέθαναν με ένα γονεί Ο πατέρα μου κάθεσε 8 χρόνια στη Μακρόνισο, Δεν έχασα όλου μου του θείου. Με τον Άρη, για να βγουν αυτά το τσουτσέκια, ένα κουτσούμπας που δεν κάνει ούτε για το καθαριστήριο να διευθύνει, να μου κάνει α πούμε την... Δεν μπορέσαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πώς θα κάνουν ένα κίνημα ολόκληρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πληρώσει τους τεχνικούς του και θα φέρει να φτιάξει τη χώρα. Του τεχνικού το κόκκινο δεν μπορεί και να του πληρώσει, κόβει τα λεφτά από του άλλου υπαλλήλου. Δεν μπορούν ένα ραδιόφωνο και θέλουν να μα πιστέψουν ότι θα φτιάξουν αυτοί τον κόσμο. Είναι φασίστε, δεν έχουν σχέση με το κίνημα και το αποδεικνύω. Δεν μπορούν να φτιάξουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν μπορούν να πληρώσουν πέντε ανθρώπου. Απολύουν το σπίτι του λαού το λεγόμενο. Τον το δώσουν σε κανέναν άνθρωπο να πάει κανένα στάση στο κονταμίνη, το έχουν τα τσουτσάκια μέσα με τα φαντάσματα να πούμε του Στάλιν και δεν μπορούν να πληρώσουν πέντε ανθρώπου. Είναι φασίστε. Δεν μπορούν να πληρώσουν, να σηκωθούν να φύγουν. Κάνουν τι μεγαλύτερε περικοπέ, δεν μπορούν να συντηρήσουν 10 εργαζόμενου και απ' την άλλη μου κάνουν κριτική και το σύστημα. Ποιο κριτική θα κάνει, Καραγκιά, να σηκωθεί να, να φύγει. Έχουν θεσμικά όργανα. Όταν λες να σηκωθεί να φύγει, συγγνώμη, πού να πάει, να μην υπάρχει. Όχι, να πάει στο στον δεν ξέρω που θέλει πέριμε, να πάει. Να, εξ, να μην σε ενοχλεί παρουσία του κουκουέ στον τόπο εδώ. Πάρα. κάνει μεγάλη ζημιά. Από όλα, μεγάλη... γίνονται, από όλα που από όλα γίνονται αυτά. κάνει Συνοβλή μεγάλη το κουκουέ. ζημιά το Κουκέ, έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Παρά την ζημιά το Κουκένα, η λεγόμενη δίθεν αριστερή είναι που κάνουν τη ζημιά είναι οι πυροσβέστες Όταν κατεβαίνει ο κόσμο να κάνει μια, μια διαδήλωση ζουσιαστική θα βγουν αυτήν μπροστά, θα την καπελώσουν, θα, θα την φέρουν εκεί που πρέπει, το Συνόν, έχουμε ζήσει σε χώρε δουλειά σε πανεπιστήμια. Ο γιο μου, για να πάρει στο Πανεπιστήμιο Βιβλία, έπρεπε να γραφτεί στο κουκουέ. Αλλιώ δεν έπρεπε. βιβλία. λαϊκό με το Να αλλά λε μόνο για τον κουτσάκι. Γιατί δεν το εννοεί αυτό, αυτό εννοείται. τι εννοείται, τι μια ώρα εννοείται που έχει. Εννοείται ότι πάει με τον πλέον. Πώ. Πώ, Έλα στο παράσταση του παρουσία. Όχι, εδώ τώρα, εδώ που μου είπε όλα αυτά που είπε για τον κουτσούμπά και για το κουκουέ και για ναι. το. κόσμο. Πόπο Κάνει το τα δρόμο. κόμματα αυτά, για να έχετε ένα δική ο δώ. Πληρώνουμε τρία ευρώ, α πούμε, κάποιο θα νομίζω ότι για ατόμνη μόνη, για τη φτώχεια, για όλα αυτά, αυτή είναι ακόμα. Η βήθεν αριστερή. Αυτοί φταίνε από το Πολυτεχνείο, από τότε που είμαι στα πράγματα μέσα και τα ζω. Στο Πολυτεχνείο οι κουκουέδες μας βγάζανε οι κνίτες έξω την Παρασκευή, γιατί είναι να προβοκάτσε τον Αμερικάνιο το Πολυτεχνείο. Και μετά όλης η κοινωνία του πήγαινε, τότε το καπελώσανε με δαβανάκιδες και διάφοροι, ήρθε και το Πασόκολα, αλλιώτης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτοί που βρίζουμε τώρα ως φρικιά και αναρχικούς, αυτοί ήταν που βγήκαμε και κάναμε το Πολυτεχνείο και κάναμε όλη, όλα τα πράγματα. Δεν τα κάνανε. Αυτά εκ των Ιφθένων πάνε και καπελώνουνε και, και στο χημείο. Στο χημείο δεν μας δίρανε, δεν μας βγάλανε έξω. Τα μάτια δεν μπορούσανε. Μας βγάλανε οι οικοδόμητη οι Κουκουέ. Τα ΚΝΑΤ, τα λεγόμενα. Αυτή μα βαρέσαν και μα θύμισαν για να μα γαλάνε έξω. Εγώ και έχω γράψει και τραγούδια το για αυτό. Δεν ξέρω, ξέρω, Εγώ καταλαβαίνω την οπτική σου. Δεν, δεν συμφωνώ, είναι θέμα οπτική. Είναι θέμα ουσία. Όταν δεν μπορεί να φτιάξει ένα ραδιφωνικό σταθμό Υτάξει. και έχει μια εφημερίδα που πουλάει 5.000 φύλλα με το ζόρι. Σύκο και φύγε. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω αυτή, Μια αυτοκριτική. Ο αριστερό κάνει αυτοκριτική. Ναι, να μιλήσω κι εγώ. Τον άλλο Όχι, να μιλήσω εγώ. Εγώ είμαι καλεσμένο και μιλά κάθε μέρα. Ναι, αλλά αυτό που λέγεται. Ένα αριστερό κάνει αυτοκριτική και βλέπει. Ότι μου έχεις τα μισά ποσοστά από το ποτάμι του Καραγκιόζη Που, που σέρνεται με τα σακίδια και λέει αηδίες και δεν έχει καμιά ιδεολογία Και έχεις τα μισά ποσοστά Σήκω φύγερε Καραγκιόζη Κουτσούμπα δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά Δεν θέλω είναι. να υπάρχουν αυτοί που σφετερίζονται τη ζωή του πατέρα μου Και τη ζωή των, των θειών μου και των, των θείες μου Που πεθάνε στο βουνό επονίτσες Δεν θέλω να, να βγαίνουν αυτοί, δεν έχω κανένα δικαίωμα διότι έχουν πάει το κίνημα στο 4. Δεν θα μπουν στην βολή του χρόνου. Υπάρχουν δεν και άλλοι. Υπάρχουν... Στο ΕΑΜ είμαστε 95% κόσμο. Σωστό. Υπάρχει δεν πάνε το αντί και... αντίθετο. καταλαβαίνω την προσωπική σου. Δεν είναι προσωπική, είναι όλο του κόσμου. Όταν, όταν πεθάνουν και αυτοί οι, οι γέροι που για... λόγω. Να σου πω κάτι. Όταν... Επιστέψαμε, ακούτε Αλμπέντο 14, στο μικρόφωνο και η Βλέπετε, προσπαθώ στερχητικά να βάζω όλες τις νομές. Αυτό πάρα πολλές φορές δεν αρέσει, αλλά θέλω να υπάρχει πολυφωνία. Θέλω να υπάρχει πολυφωνία προκειμένου α, να ακούγονται όλες οι δυνατές φώνες Πάμε λίγο στην α, Κύπρο. <coughs> Η Κύπρο στο Μεσοδιάστημα Ηλίου Σελήνης δεν χτυπάει κανένα προσωπικό, κανέναν άξονα από γενέθλιο τουλάχιστον και οπότε πρέπει να περάσουμε στο μα ή στον άξονα από όλων Βουλκάνος δείχνει ότι η Κύπρος σιγά-σιγά θα ανακτήσει την ικανότητά της ο λόγος της να έχει ισχύ ωστόσο δείχνει μέσα από τον οροσκόπο λόγω του ότι ο οροσκόπος πέφτει στον άξονα η δία και η Ερμιάρη δείχνει ότι μπαίνει σε μια περίοδο πολύ έντονη διαπραγμάτευσης. Πολύ φοβάμαι ότι τα αδέρφια μας, οι Κύπροι, θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια πολύ πολύ μεγάλη προδοσία. Εάν δεν την κόψουν αυτή, νομίζω ότι θα επιχειρήσει μέσα από τις καταστάσεις, γιατί όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, που μιλήσαμε και για ο οι εξισώσει του Πούτιν περνάνε πάνω από τα κατεχόμενα δείχνει ότι ο Πούτιν θέλει να την διαλύσει αυτή την διπολικότητα αυτή την... αυτό το το περίεργο που έχουν στήσει εκεί πέρα η Τούρκοι βέβαια αυτό που μας ανησυχεί αυτό που θα έπρεπε να δούμε Γιατί για να ξέρετε Ο Τούρκος δεν έχει πέσα Και αυτό το λέω με τα γνώσεως Φαίνεται πως συμπεριφέρονται τώρα Τότε Πως συμπεριφέρονται τώρα Ξέρετε πως πήρανε Οι Τούρκοι Το υπόλοιπο ποσοστό της Κύπρου Θα σα το πω εγώ γιατί δεν το ξέρετε Όταν έγινε το σχέδιο Το σχέδιο Atilas 1 σε διαδικασία διαπραγματεύσεων Διατάχθη μία οικηχυρία και η οικηχυρία αυτή ως νοστόν την α, παρεβιάσαν και έτσι μας πιάσανε λιγάκι στον ύπνο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε, η Ελλάδα έχει πρόβλημα στους ηγέτες. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει βγάλει τρομερές και φοβερές προσωπικότητες. Δεν θέλω να πάω στου πάρα πολύ αρχαίους, γιατί αυτό είναι αυταπόδεκτο, αλλά ότος έχουμε βγάλει πάρα πολύ μεγάλους ηγέτες, πάρα πολλά άτομα τα οποία είχαν τα καρύδια να αντισταθούν, ένας από αυτούς ήταν ο... ο Παναγούλης, ο Αλέκος μιλάμε, όχι γιατί ο Στάθης, εντάξει, αφήστε τον, ο οποίος ε... έφαγε το ξύλο της αρκούδας, υπέφερε τα πάντα, όμω επέμενε στα φρονήματά του και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι, όταν κάποιος εμένει στα φρονήματά του, αυτό δείχνει και ότι την... αυτός θα μπορούσε να γίνει πολιτικός. Τώρα σε μια ερώτηση που κάνει η Αλίκη που λέει αν θα μπει πάλι η Τουρκία στην Κύπρο, κοίταξε να δεις. η Τουρκία έχει, ο Κυπριακός χάρτη έχει πρόβλημα αυτή την περίοδο, αλλά οι Κύπροι νομίζω ότι είναι, γιατί έχει αντίστοιχε όψεις, με, την, με το χάρτη του 1974, ο Ποσειδώνας ήταν στον Τοξότη. Έκανε σύνοδο με τον Άρη ε, της Κύπρου. Ε, τώρα είναι ο Ποσειδώνας Συχθεί. Ε, έχουμε αντίστοιχε όψεις. Ωστόσο, η, Κύπρος, η, συγγνώμη, η Τουρκία δεν είναι τόσο πολύ καλά οργανωμένη στην φάση και νομίζω ότι έχει πρόβλημα σοβαρό. Επίσης, η τελευταία είδηση που έχω μπροστά μου είναι ότι ο Τσίπρας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε έναρξη ενταξιακής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τουρκίας εννοεί, εάν δεν εφαρμοστεί το πρωτόκολλο της άγκυρας και δεν αρθεί το κάζος μπέλη για τα 12 ναυτικά μιλιά. Αυτό είναι μια πολύ καλή είδηση Ε, ε, η Ρένα λέει μη μας δες και έχουμε δικά μας παιδιά φαντάρου στην Κύπρο και να είστε πολύ περήφανοι που έχετε παιδιά φαντάρου εκεί κάτω και εγώ εκεί πέρα υπηρέτησα είχα και τη χαρά και την τιμή ε, και είναι μια θητεία η οποία νιώθω περίφανος γι' αυτό ε, και αν χρειαζόταν θα ξαναπήγαινα έτσι ειλικρινά σας το λέω Α, τώρα πάμε λίγο να δούμε παρακάτω τι παίζει. Διότι α, έχουμε και κάποιες ειδήσει οι οποίες ε, ψηλοτρέχουν, Διαβάζω τώρα λίγο, λέει το νιουζιτ, το, το site του Νίκου του ότι οι χώρες του Vision την τινάζουν στον αέρα της Σύνοδος Κορυφής Βέτο από την Ουγγαρία, έχει αγρίεψει, λέει ο Τσίπρας. Ε, επιτέλους, κάτι είναι και αυτό. Ε, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι ε, πλέον και η Κύπρος ε, του Νίκου Αναστασιάδη ότι ε, τα ενταξιακά της Τουρκίας θα ανοίξουν μόνο όταν η Άγκυρα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. και αυτό μου θυμίζουν... Όχι, δεν ήμουν ειδικές δυνάμεις, ήμουν αρχικός πληρώματος σε άρμα. Λοιπόν, Η Αλίκη λέει, πρόσφατα είπε Σκάουλ ότι το πιο ασφαλές μέρος είναι η Κύπρος λόγω του ότι είναι γύρω-γύρω αίρωση, -γύρω εννοείται. Ε, ε, ε, ε, εγώ νομίζω ότι η Τουρκία α, παίζει τις τελευταίες τις αριές. Οι τελευταίες αργέ που παίζει... Ε, δεν θα τις βγουν σε καλό. Α, θα δούμε και στο επόμενο διάλειμμα α, λιγάκι τι παίζει γιατί και ο χάρτης του Ρετσέπ, Ταργή περδογάν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Για μένα αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ε, είμαστε μία χώρα η οποία θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο τρίμηνο, μέχρι τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, θα έχουμε πρόβλημα το οποίο θα σχετίζεται με, απέναντι φίλου μας με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τι έχουν κάνει, έχουν περάσει εδώ πέρα μουσουλμάνους, έχουν καρποθεί κάποια πολύ καλά λεφτά γιατί στην πραγματικότητα το εμπόριο το κάνουν αυτοί. Ε, και νομίζω ότι ο αντικειμενικός του σκοπός ε, είναι να θεσπίσουν μια «griser ζώνη μεταξύ του 25 του Μεσημβρινού. Ε, αυτό το πράγμα, για να γίνει, θα πρέπει να υπάρχει κάτι σαν ήμια, κάτι σαν θερνό επεισόδιο. Ε, αυτό, εάν γίνει, θα αποκτήσει μεγάλο πρόσβατο Τουρκία. Το γιατί το έχουμε πει. Το Αιγαίο, το φυλάει άλλος. Οι Αμερικάνοι είναι παρόντες-απόντες. Πέσουν μόνο με το όνομα ότι είναι κάποιοι, κάποια υπερδύναμη που υπήρξε στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα, είναι αοράτη. Λοιπόν, α, Πήγε 11, από την Βλέπω η ώρα. Ε, λέω να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι. Ε, αυτό το τραγούδι νομίζω ότι ε, θα σας αρέσει αυτή την αίσθηση έχω. Σαν βάμπ αυτή τη φύλακη κανείς δεν θα με περιμένει οι δρόμοι θα'ναι αδιανοί κι η μου πιο ξέρει τα καφένια κλειστά. Κι οι φίλοι μου ξενείτε μένει Αγέρας με παρασέρενη Σ' αυτή τη Η αλλιώ θα και στα τη του μύθου. Του μυθού. και μου και η ευθρή, κλο ποττε οι και προπίτε αρμα θά Στα στη πύλη θα σταθώ Με τις κουβέρτες στη μασχαλή και αργοκουνώντας το κεφάλι Θα χαιρετήσω το φρουλό Αρχαίο γράμμα τα λέξη και το γράμμα μπροστά στην πηλή, Δεν είμαι καλά. Έτσι. Ο, Ρέμισε... ό, τι έτσι. Ό,τι γουστάρω θα πω και θα κάνω. Ό,τι γουστάρω θα πω και θα κάνω. Δεν αντέχω άλλο. Πιες λίγο νερό, ηρέμησε, και δεν τη σχυτάει εμένα να πω δύο κουβεντούλες. Όχι, ρε, δεν τα πω, ό,τι γουστάρω θα πω. Έλα, έλα. Ε, ναι, θα το όχι, σπάσω. Όχι. Θα το σπάσω, ε; Όχι. Θα το σπάσω. Ας το χάσω. Θα το σπάσω, ρε. Το... Σπάθω <σπάσου> <σπάσου> να ξεθυμάζεις, πάμε <σπάσου> <σπάσου> <σπάσου> <σπάσου> <σπάσου> <σπάσου> Τι μοντέλο Γιώργο Πησικέα Γίγαντα Επιστρέψαμε Ακούτε Αλμπέντα 14 Κάριν Χάιντζοντικε Στο μικρόφωνο Διάβασα ένα μηνυματάκι Που έστειλε ένας φιλαράκο από πάνω Που λέει μια χοντρή αστρολόγος Έκανε site, Cardio Lab το ονόμασε. Κοίτα, φιλαράκι. Ε, εντάξει. Καλό είναι το τρόλ. Ωραία. Αν νομίζει ότι θα με ενεβριάσει, ε, δεν με ενεβριάζει. Κρύβεσαι πίσω από μία ανωνυμία. Ωραία. Κρύβεσαι πίσω από μία IP. Λοιπόν. Μην κάνεις μάγκες, σου αρέσει το έργο που παράγουμε. Έχει καλώς. Δεν σου αρέσει ή κάθεσαι και το ακούς. Ωραία; ή άλλαζες να ακούσεις κάτι άλλο. Τώρα, εάν κάθεσαι αυτό για να τρολάρεις έτσι. Ωραία. Καλά κάνεις, ψάχτω όμως μέσα σου λίγο, ωραία. Πήγαινε ψάχτω, δες το λίγο, βρέστο με τον εαυτό σου, Κοιτάξτε στον καθρέφτη και πες, μήπως είμαι μαλάκας. Λοιπόν, πάμε. Η... Τώρα όσον να φωνώ για Ρώσους, που με ρωτάτε κάποιοι ε, ε, τώρα όσο ε, κάποιοι θέλουν να μάθουν για το τι παίζει με τον Πούτιν και την Ελλάδα, απλά είναι τα πράγματα. Τα μάλλον ήταν πάρα πολύ απλά. Είχαμε πει ότι η Ελλάδα θα πάρει, η Ρωσία μάλλον θα πάρει βάση. Το αναλύσαμε, ήδη έχει πάρει Είναι ε, το επόμενο βήμα. Και σιγά σιγά θα δείτε ότι η Ρωσία ήδη έχει αποδείξει ότι είναι το μεγάλο θέτικό του πλανήτη. Τώρα από εκεί και πέρα δείχνει ότι σιγά σιγά σχηματίζεται ένα χριστιανορθόδοξο τόξο, όπως είχαμε πει, μεταξύ Ελλάδας, Ρωσίας, ήδη η Σερβία εξοπλίζεται με τεχνολογία εχμή από την Ρωσία. Ε, μπαίνει η Κύπρος, μπαίνει η Αρμενία, οπότε βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει αυτά που σας έχω πει εδώ και μήνες να υλοποιούνται. Βέβαια, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Ε, να προετοιμαστείτε γιατί ρε, παιδιά, για ποιο πράγμα. Ε, σας είπα ότι και να γίνει θερμό επεισόδιο δεν θα προλάβουν τίποτα, θα φάνε ξυλιές. Ε, λοιπόν, μην τρελέ Τα οικονομικά τα έχουμε πει. Έχουμε μπει τώρα σε μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Όσοι νομίζετε ότι έχετε διασφαλίσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις καταθέσεις σας, μάλλον θα πρέπει να το ξαναελέγξετε. Ε, ε, Όχι, τέτοια πίνα, εγώ δεν βλέπω Παϊσίου και τέτοια που λέγανε. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ε, υπάρχει επάρκεια. Απλά το πρόβλημα είναι το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει σαν λαό να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Έλληνας πάντα αυτό το θέμα είχε. Και γι' αυτό υποφέρει. Και βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι επειδή και για το χάρτη της Κύπρου. Κάποια στιγμή. Ε, δείχνει ότι οι Κύπροι στην πραγματικότητα ε, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Ότι που λένε βγήκαμε από το μνημόνιο. Ξανασκεφτείτε το γιατί από το βγαίε μπες» δεν απέχει και πολύ. Και νομίζω ότι για να βγει και η Κύπρος, που δεν είχε κανένα τρομερό χρεός, αλλά εν πάση περιπτώσει, προφανώς και έχει κάνει κάποιες ε, ε, υποχωρήσεις. Τώρα, όσον αφορά και τα δάνεια. τα δάνεια, κοιτάξτε να δείτε τα δάνεια στην πραγματικότητα επειδή δεν σας τα λέει και κανένα και ποιος θα το πει το παιδε ή τρέμει. Είναι αποπληρωμένα οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που γίνανε στην πραγματικότητα. Ε... Για αυτά τα κόκκινα, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια γίνανε. Άρα, στην πραγματικότητα εσείς, mm. στην Πειραιό, στη Eurobank, όπω το διάλογο ξέρω εγώ, υπάρχουν αυτοί οι Εβραίοι. Ωραία. Ε... Δεν χρουστάται μία. Ε... Λοιπόν. Ε, οι εκλογέ θα προκυρυχθούν με τις εκλήψεις. Ε, κοίταξα να δεις, η δεύτερη έκλειψη είναι πάρα πολύ άσχημη, Η άκη ε, και νομίζω ότι από εκεί μπαίνουμε σε μια κατάσταση εξελίξεων. Ε, Τώρα, φίλε, να το πεις σε κάναν εκεί που ξεπαίρνει, όχι εδώ. Θα απαντάω όσο την κουστάρω. Κι μα άρεσε. Και πού ξέρω εγώ αν θα βάλεις το χάκι και δεν ήσουν να κάνει ένα πέντε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πάμε λιγάκι... Ε... Ε... Πάμε λιγάκι παρακάτω. Τώρα όσον αφορά ε... τα θέματα που έχουν να κάνουμε το στραγωτικό νόμο θα περιμένετε γιατί θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Όταν εγώ σας έλεγα ότι έρχονται ερπίστριες, τα είδατε και βγαίνανε στην Ευρώπη μετά από λίγες μέρες και μου λέγανε, ναι, μήπως για την Ευρώπη. Όχι, παιδιά, δεν είδα για την Ευρώπη. Για εδώ και την Ξωροκόστα να έγραπα. Απλά θα έρθουνε και σε μας. Uh, λοιπόν. Εγώ φίλε και τα 5 δεν ήμουνα κι σα παπάγια σε μένα και τα 5. Λοιπόν. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και Πάμε σε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε σε λίγο. Αυτό το τραγουδάκι το αφιερώνω στο φιλαράκι μου, που είναι και πολύ δυνατός και το παίζει και πολύ έξυπνος. Του πάει γάντι. Σε δρόμους, έξω από του νόμους και από τη λογική. Εμενά που με βλέπει, δεν έσκυψα κεφάλι. Με όλου τα κοβάλια, την να μου βρει εσύ! Τι να μα πει κι εσύ και εσύ, εσύ από τη ζωή σου. Μια νύχτα τη δική μου, ολόκληρη δική σου. Τι να μα πει κι και εσύ και εσύ. Σια τη ζωή σου, μια νύχτα τη δική μου ολόκληρη δική σου Εμένα που με βλέπεις, με αγκαλιά σαν χέρια που κρύβανε μαχαίρια μαυγίκα Δε μενα που με βλέπεις, ακόμα να ανασένω με είχαν ξεγραμμένο ανθρώποι και θεός Τι να μας πεις κι εσύ κι εσύ κι εσύ τη ζωή σου μια νύχτα τη δική μου ολόκληρη δική σου Πει και εσύ, και εσύ, και εσύ απ τη ζωή σου Μια νύχτα απ τη δική μου ολοκληρική. Επιστρέψαμε και ακούτε Αλμπέ το 14 και αρχά και στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε α, α, να δούμε τι παίζει. Καταρχήν κάποιοι που μου λένε ότι σε τρόλ δεν απαντάμε και σε τέτοια. Κοίταξε να δεις φίλε. Ε, έχω μάθει στη ζωή μου να μην αφήνω πράγματα και να πέφτουν αγκάτω. Τώρα Εν πάση περιπτώσει, ο Τάσος, ο ένα, λοιπόν είπε ότι για 17 Τετάρτου είναι μια ημερομηνία η οποία έχει εκλογικό άραμα, είναι γεγονός. Τώρα θα την προκηρύξουν εκεί κοντά ή θα έχουμε την εκλογική αναμέτρηση εκεί κοντά. Δεν μπορώ να σου το πω, δεν είμαι τόσο πολύ ξεκάθαρο. Γενικά, α, πάρα πολλές φορές, α, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι α, προσπαθώ να κάνω προβλέψεις οι οποίες να είναι to the point. Δεν θέλω να σα λέω για γλυκά μου καρκινάκια και τέτοια. Αυτό βέβαια, α, στη χώρα την οποία ζούμε, όπως και να έχει, συνιστά ποινικό αδίκημα. Α, τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ξέρετε και το εξής. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, και θα διαφωνήσω και κάθετα με τους... Α, α κάτσε να ρωτήσω, γιατί έχει μια πολύ αεραία ερώτηση ο Εύαν. Πολύ θεωρούν, ρε παιδί μου, και μάλιστα θα ήθελα να ρωτήσω τον κάρτη τι σημαίνει για τον Τζίπρα που η έκλειψη γίνεται πάνω στο διάτου. Ε, πάμε να δούμε μ, τι παίζει γιατί κατά τύχη τον έχω μπροστά το χάρι του Τσίπρα. Λοιπόν, είναι πάνω στον διά του πολύ ωραία το είπε Σέβαν, και πάνω στον το οίκο ακριβώς είναι σε όψη τριγώνου με τον Ερμή του που είναι κυβερνήτη του Ροσκόπου και σε τετραγώνου ασφαλώς, με τον Βόρειο Δεσμό. Αυτό, πρόσεξενάδες. να δει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το δει καλό, αφού ο Τσίπρας έχει στο χάρτη του Ήλιοδία 135. Άρα αυτή, αυτό το σεληνιακό φαινόμενο θα ενεργοποιήσει τον Ήλιοδία και θα έχουμε ένα... Σχετικό θεματάκι. Ε, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε επίσης είναι ότι ο χάρτης του Τσίπρα αυτή την περίοδο, επειδή κάπου άκουσα ότι έχει και εύνοια ας πούμε. εξαρτάται από την οπτική τώρα, ε, βάλεται από 500 πλευρές, δηλαδή είτε με κλασική το δις είτε με ουράνιο. Απλά αυτά που περνάει τώρα δεν είναι τίποτα σε αυτά που έχει να περάσει 40 μέρες πριν τα γενέθλιά του και μετά, ε, για να ξεκαθαρίσουμε. Και αυτά είναι και ε, καταγεγραμμένα ιστορικά. Λοιπόν, ε, έχεις πει, λέει, ότι τρία με τέσσερα άτομα θα έρθουν να σώσουν την Ελλάδα. Το πότε δεν είπες. Ε, εννοείται και αυτό θα το μάθω τώρα να έρθει όλα. Ε, Τι άλλο έχουμε. Ε, επίσης, ε, δεν είναι θέμα να σώσουν την Ελλάδα. Θα πέχουν. Ε, θα παίξουν έτσι πολύ σημαντικό πολιτικό ρόλο. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα πάει στα βράχια, έτσι όπως φαντάζονται κάποιοι. Ε, γενικά, ενώ δεν είμαι ένα άτομο ιδιαίτερα αισιόδοξο και το ξέρετε γιατί είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος έχω δώσει δείγματα γραφής την τελευταία εξαετία τουλάχιστον α, ε, θεωρώ ότι θα την γλιτώσουμε Και θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο Η οποία θα είναι Ιδιαίτερα καλή ε, Σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια περίοδο Η οποία θα είναι ιδιαίτερα καλή Βέβαια για να το ξεκαθαρίσουμε Επειδή στα οικονομικά Δεν γίνονται θαύματα Ωραία ε, Θέλει λίγο προσοχή, μην παίρνουν τα μυαλά του κόσμου αέρα. Πάντως θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είμαστε τώρα. Τώρα, με Αυτό είναι ωραίο το ερώτημα. Ε, νομίζω ότι... Ε, θα έχουμε πολύ σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσουμε. Ε, και νομίζω ότι θα κολλήσουν τα νομοσχεδιά. Το έχω πει. Ε, Έτσι. Ο Έβαν έχει μια πολύ ωραία ανάλυση. Ε, ε, ε, ε, αγαπητέ θα ανεβάσω Δεν είναι μέρα φόλα Είναι νύχτα φόλα Έτσι μπράβο Έτσι, ε, Ωραίος Ωστόσο για να μην ε, ε, Κουράζεσαι γιατί ε, δεν βγαίνεις μου; Ή είσαι κανένας που έχει τίποτα Με τα Και θέλεις να πάρεις καμιά προβλέψουλα Και να την Α, α, να την κάνεις αδική σου αύριο μεθαύριο, γιατί ξέρω, από τσάτσους τέτοιους έχω γνωρίσει πολλούς σου ζωήνου. Μπάση περιπτώσει. Α, όταν λέγαμε σε αυτοπαυτεία εδώ την εκπομπή ότι έρχεται το Capital Control, δεν το πίστευε κανένας, τελικά το, το Capital Control ήρθε και παρέμεινε. Ε... Από την άλλη, τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε για το κούρεμα των καταθέσεων. Όσοι έχουν, όσοι έχουν. Από την άλλη, για το θέμα, α, α, μου ερωτάει η Φαίη Φωτεινή, μετανάστες τόσο πολύ, δεν θα είναι μελλοντικό πρόβλημα. Κοίταξε να δει θα σου εξηγήσω τι ακριβώς γίνονται. Εάν υπάρχει θέληση, Υπάρχει και λύση. Άλλωστε, τη λύση την έχει δώσει και ο Αλέξανδρος Ωμέγας που είχε πει ότι δεν λέει ότι κόπτεται. Απλά πράγματα. Εννοείται ότι πρέπει σε κάποιους να συμπαρασταθούμε, αλλά όλα αυτά... Λοιπόν, φίλε, επειδή μας άλυσε στα αρχίδια, ε, θα φας μπάνεσαι, Θανούλη, Θανούλα, Κέντε, άντε, άντε για. Άντε γιατί είπαμε μία, δύο, τρεις, αλλά η ανοχή μου έχει και τι ανοχέ. Αν εσύ θα με κάνει, θα μου σπάσει τα νεύρα, δεν τρέχει τίποτα. Ο φίλος μα ο, ο το λένε ο... Φόλα, θα φάει φόλα σε λιγάκι και θα στανιάρε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Η αλλαγή στη Χρυσή Αυγή που. Ε, η αλλαγή στη Χρυσή Αυγή νομίζω ότι είναι. Ε, επιβεβλημένη. Καλά, το ότι είναι βαλτό είναι. Ωραία. Γι' αυτό και του είπα ότι μήπω είναι για τα πέντε. Γιατί έτσι συμπεριφέρονται. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ε, κάνουμε τη θεωρία του κλειστού κυκλώματο. Η έκλειψη γίνεται σε μοίρα του κακού και ο Δία είναι στη 18 και ο Ρανό Πάλι σε τετράνω τον ορχόμον. Γενικότερα αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία ε, θα βγάλει πάρα πολύ έντονα γεγονότα, ωραία και θα βγάλει γεγονότα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία, δηλαδή βία γεγονότα. Είναι μια έκλυψη οποία μη σας μπερδεύει το ότι είναι. Ε, ε, ε, μη σαν μπερδεύει το ότι είναι ε, στα ψάρια. Ε, ε, είναι πάρα πολύ άσχημη. Γενικότερα, να ξέρετε, ε, τα ψάρια, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν το... Ε, ε, ναι, λέω αυτά για να περνάει η ώρα. Μπράβο, ρε μαγκά, Έτσι, είσαι πολύ ωραίος. Τα βρήκες. Ακούσε να δεις τι γίνεται, προφανώς, ε, και μπαίνεις μέσα για να ακούσεις. Ωραία. Γιατί θέλεις να με νευριάσεις, αφού ξέρεις ότι έχω και το μαχαίρι και το κάρπουζι. Δεν θέλω να σε πετάξω, γιατί δεν είμαι φασίστας. Καταραβές. Το ότι μπαίνεις όμως να ακούσεις πάει να πει ότι είτε με μισείς πολύ είτε με αγαπάς πολύ είναι χαρά μου. Λοιπόν, κάτσε κάτω, ακούπετε πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει τώρα παρακάτω. Η έκλυψη είναι μια η οποία λόγω του ότι γίνεται στους εχθείς, είναι σαν τη θάλασσα. Δηλαδή, η θάλασσα μπορεί από πάνω να είναι λάδι και από κάτω να έχει αναταραχή. Ε, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει να βγάλει γεγονότα λόγω του ότι παίζει στη δέκατη όγδοη μοίρα, θα βγάλει πάρα πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Η 18η μοίρα, θέλω να θυμάστε, είναι η μοίρα του κακού. Από εκεί και πέρα, α, αυτό που μας, α, πρέπει να είμαστε έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί είναι το ότι έχουμε έναν α, ουρανό, ο οποίος είναι και αυτός τη 18η μοίρα. Και είναι σε τετράγωνο... Είναι μάλλον συχιαστή με το θεά. Ωραία. που δείχνει ότι θα υπάρχουν κάποιες αποκαλύψεις. είναι και σε τρίγωνο με τον κόνο. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα πόσο αισιόδοξα μπορεί να είναι ένα τρίγωνο με τον κόνο που δεν υπάρχει καθόλου συμβαθότητα. Ωραία. Αυτό θα βγάλει πολύ έντονα προβλήματα. Διακυμάνσει σε χρηματιστηριάκο και σε επίπεδο ισοτιμιών. Ωραία. Και νομίζω ότι ξαφνικά θα δείτε ότι θα αρχίσει να ε, πώ το λένε θα αρχίσουμε να έχουμε πάνω κάτω. Ε, επίσης θέλω να τονίσω ότι η έκλυψη αυτή του έτσι όπως τη την ξέρουμε, χτυπάει λίγο περίεργα τον, τον φίλο μα τον Τσίπρα Ωραία. και τον προετοιμάζει για μια κατάσταση η οποία ή θα πρέπει να απέξει τα πάντα όλα προκειμένου να αναχθεί τη χαμένη του έγλη που για μένα νομίζω ότι έτσι όπω πάει, το έχει χάσει το, το παιχνίδι, γιατί το μεσοδιάστημα του ηλίου Σελήνης είναι πάνω στον προοδευμένο χρόνο βουλκάνου. <κοίλιο> που είναι ένα μεσοδιάστημα καταρχήν ο χρόνο υποθετικός. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι χρόνο υποθετικό. Δεν είναι. Ε, ο Σατούν, δείχνει τις ημέρες, τα χρόνια, γενικά την περίοδο που θα φέρει τα μεγάλα γεγονότα ε, και δείχνει ότι ω πολιτικός, επειδή συνεχίζει εξίσως λίγο περίεργα, θα τους ζητήσουν να κάνει περαιτέρω υποχωρήσεις. Νομίζω ότι εκεί πέρα ο Τσίπρας έπαιξε σήμερα το χαρτάκι του, ε, Και νομίζω ότι πλέον έτσι όπως πάντα τα πράγματα ο Τσίπρας σιγά σιγά θα δείχνει ένα πιο εθνικό θα λέγαμε προφίλ αλλά δυστυχώ, τα έχει κάνει μαντάρα τα πράγματα διαψεύδοντας τις προσδοκίες του λαού. Ε, πάμε σε ένα τραγούδι Αυτή τη στιγμή το τραγούδι είναι ροκιά Πάμε Ακούτε, Αλμπέτο 14, Καρχάιν, ό,τι και στο μικρόφωνο και ε, είμαστε πάλι μαζί. Ε, 12 παρά 25, πάει παρά 20. Ε, ε, η Ρένα λέει: Καρδά, αφού έφτιαξε το blog σου, δεν βάζει καμία εκπομπή μεταξύ Δευτέρα και Σαββατού. Συνεννοήσουμε τον κύριο Γιώργο. Κάτι θα κάνουμε, παιδιά. Ετοιμάζω κάτι. Ε, εντάξει, δεν θέλω να τα ανακοινώσω γιατί θα βγουν διάφοροι εδώ. Ε, τώρα, όσον αφορά α, προημερών, προμηνών, λέγαμε για το βαρουφάκη, λέγαμε ότι... Θα επιστρέψει ο Γιάννης. Άλλωστε, εγώ μέσα από το astrology.gr ήμουνα ο πρώτος και ο μοναδικός που είχα προβλέψει την αποπομπή ε, του, του Γιάννη Βαρουφάκη. Πράγμα που φαινόταν αδιανόητο, γιατί ο Βαρουφάκης φαινόταν το αλτερέργο του. Ε, του Τσίπρα. Όταν το είχαμε γράψει, είχα αντιμετωπίσει πάλι αντίστροφα, αντίστοιχα μάλλον, κουβεντούλε από κάποιου φίλου. Ε, Δυστυχώ επιβεβαιώθηκα, Δεν ξαναβγήκανε. Επίση, περίμενα ότι που λέγανε κάποιοι ότι οι Αμερικάνοι το καλοκαίρι. Θα δίνουν και θα λένουν στο Αιγαίο, τελικά το μόνο Αιγαίο που είδα να βγαίνουν οι Αμερικάνοι είναι τα, τα Τεντόπανα Αιγαίο, που ήταν παλιά, γιατί είμαι και λίγο παλιά καραβάνα. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, ε, λέγαμε για κόμμα του Βαρουφάκη, που δεν το πίστευε κανένας, βγήκε. Ο Έβαν λέει δεν έχω εμπιστοσύνη στο Βαρουφάκι, Έβαν, ε, θα κάνουμε μία ανάλυση του χάρτη του Βαρουφάκη γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, όχι με κλασική αστρολογία, με ουράνια. Ωραία. Ήδη η δήλωση του Βαρουφάκη Ωραία. σε συνδυασμό με την... Ε, Πώ λένε, σε συνδυασμό με τη δήλωση που κάνω ο θα ψάξω να τη βρω κάποια στιγμή και θα τη βάλω, γιατί μου την είχαν στείλει στο mail, αλλά τώρα βαριέμαι να ψάχνω, δεν προλάβαινε κιόλα γιατί είμαστε στο κλείσιμο τη εκπομπή. Ε, που είχε πει, ο, είπε ο Προβόπουλο, ότι αρχίζω να πιστεύω, θέλω να πιστεύω, και δεν θέλω να το πιστέψω στην πραγματικότητα, ότι ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε... Ε, ε, δεν είχε... Τι ε, αποκόλλησα ε, τώρα. Λοιπόν, γιατί είδαμε μια τέτοια στο τσατ. Λέει, ότι είχες πει ο κασιδιάρης υπουργός με ποιο κόμμα κάρου, με ποιο κόμμα. Ο Μιχαλολιάκος είναι φιλοβασιλικός, παίξει ρόλο, κάτι που αποφεύγει να απαντήσει για το μέλλον του Στουρνάρα. Το μέλλον του Στουρνάρα, αν δεν έχω στοιχεία συγκεκριμένα, δεν μπορώ να τα απαντήσω, δεν είμαι η, η ουράνια απερτούση να βλέπω οράματα. Λοιπόν, ε, Από εκεί και πέρα, ε, για μένα ο Βαρουθάκης ήταν ο, ο θα είναι ξυλαστήριο θύμα. Όταν είχαν βγει οι περιβόητες ιστορίες με τα αφημή που θα τον κλίνανε μέσα, σας έλεγα, είναι λαγός. Πρέπει να φάει τις σφαίρες του προκειμένου να πάρει τα φώτα της δημοσιότητας απάνω για να συγχύσει η κυβέρνηση. Και έτσι έγινε. Δυστυχώς, Ε, τι λέει, σκοπό να μείνεις στο ευρώ, είχες πει. Τι σκοπό να μείνει στο ευρώ. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα... Ο, ναι, ο σκοπό δεν είχε να μείνει στο ευρώ, σωστό. Ε, τώρα από εκεί και πέρα... Ε, λέγαμε ότι... και το είχαμε πει τέλει 15 αυτό, μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε ότι η, ο Τσίπρας θα ενωθεί με κάποιους παλιούς συντρόφους. Ήδη γίνονται διεργασίες για, τον, για την επαναεξαγωγή στο ΣΥΡΙΖΑ του, του Φώτικου Βέλη και επίση έχουμε και την... Η πιο ευθεία στήριξη του Βαρουφάκη δεν υπήρχε. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ξέρετε ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο η οποία θα έχουμε λιγάκι ασανσέρ τα... τις κυβερνήσεις. Εντάξει, τώρα, α, ο Βαρουφάκης καλός ή κακό είτε μα αρέσει είτε όχι έχει τη δυνατότητα να είναι ε, ένα οικονομικό, ένας οικονομολόγος πρώτου μεγέθους με διδακτορικά και και και ενώ οι άλλοι στέλναν σαν υπουργούς οικονομικών ε, στην πλειονότητα νομικού. Ε, τώρα από εκεί και πέρα ε, σαν ε, χώρα θα πρέπει να είμαστε ε, πάρα πολύ προσεκτικοί για ποιο λόγο ε, είχα, έχουμε γράψει σε άρθρο το οποίο είναι δημοσιευμένο τόσο στο astrolabber.gr όσο και στο astrolabber.gr blogspot.com Έχουμε άρθρο που λέει «Γιαστροφή προ τη Ρώσια». Νομίζω ότι εάν επαληθευτεί αυτό που λέω ότι ενδέχεται να έχουμε Θερμό επεισόδιο, επειδή είμαι απόλυτα αποεμπισμένος ότι το ΝΑΤΟ δεν θα κάνει τίποτα Α, θα κάνουμε στροφή προς τα εκεί Α, Η Αλήκη λέει, προχθές είπε το Τσιπράκι ότι ο Γιάννης έλεγε ανωσίες. Εντάξει, ρε, παιδιά, δεν τους ακούνονται τα ζευγάρια μετάξει. Δεν τους ακούνονται οι μη τρελενέστε. Στην πολιτική. Ε, στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που είδατε ε, το πασό και τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνούν, αυτά σας πειράζουν. Δεν τρελάθουμε τελείως. Δηλαδή. Νομίζω ότι η χώρα θα ανακάμψει. Μάλλον είμαι απόλυτα πεπισμένος και θα ανακάμψει και θα γίνει και πάρα πολύ δυνάτη. Χρειάζεται ε, υπομονή. Είμαστε σε, ε, πώς το λένε, σε συμμαχίες οι οποίες μας θέλουν πάριες. Είμαστε σε συμμαχίες που και αυτό αυτός ο αναθεματισμένος ο Ποσειδώνας που έχουμε το Δεκάτου. Τουλάχιστον με το χάρτη της μεταπολίτευσης πάντα. Και τώρα, να ξέρετε, από, από διέλευση, έχουμε Πλούτονα στον έβδομο. Ο πλούτονα στον έβδομο, αν το βλέπαμε σε ένα άλλο α, χάρτη, ήταν μια ένδειξη χωρισμού. Όσοι το, το ξέρετε, το ξέρετε γιατί ο Πλύτωνας που έχει η Ελλάδα, α, τουλάχιστον στο χάρτη της μεταπολίτευσης πάντα, πάντα... Δεν διεκδικεί και δάφνες, όταν έχει σύνοδο με τη Σελήνη και τετράγωνο με την Αφροδίτη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ μεγάλα σκηνικά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι καθαρά δική μου επιλογή. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από έναν α, καλλιτέχνη που το σεβόμουν και τον εχθή μου απεριορίστα. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό Παίρνάνε δίπλα μου τα τρόχο ώρα και συμούλες μα λες μας περιμένει ώρα, και με τραβά σε καμπαρένει νωρό. Βατρίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο μα τα κελιά μας είναι εγκόριστα. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με πέζει στη ρουλετά και με κάνεις σε ένα παράμυθι εμφιαλτικό. Φωνή έρτο μου τώρα είναι η φωνή μου φύγω αναρριχόμενο τη ζωή μου με κόμεις και με ρίχνεις το καιρό. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία πόση ιστορία γίνεται σιωθή τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμέ Τώρα πού δεν καταλαμε, εννοώ, Τι τα και αριθμοί. Αγάπη μου, αποκάρω μπλοκάρω και για να έτσι το καιρό. τροχοφόρα κι εγώ μες την ομύκλη και την πόρα κοιμάμαι στο πλευρά σου μυστικό. Τι με κοιτάζεις ροζά μου διαφέρουνε. Στην χώρα με πού δεν καταλαβαίνω, ή δεν 14, το 14, καρχάιντζετο και στο μικρόφωνο και πιστέψαμε μετά από μια κλασική κομματέρα, μια τρομερή ζεμπεκιά που χορεύουν οι άντρες που τιμάνε τα παντελόνια τους και όχι κάποιες ρόμπες που παίρνουν και το παίζουν οι άντρες. Επιστρέψαμε ε, να καλυνεχτίσω τον Γιώργο τον Καρποδίνη που μάλλον μας την κάνει με λάφρα πηδηματάκια ε, νομίζω ότι κάνετε λιγάκι υπομονή, πολλά πράγματα σας φαίνονται λιγάκι τρελά, όμως τόσο καιρό που είμαι μαζί σας βλέπετε ότι ε, επιβεβαιώνομαι μέρα με την ημέρα. Αυτό βεβαίως ε, έχει και το τίμημά του. Το τίμημα είναι το ότι ε, ε, αποκαλύψει από Χρυσή Αυγή που είπες ότι θα έχουμε, δεν βλέπουμε και ποια χώρα είναι από πίσω από αυτά. Εγώ δεν είπα για χώρες, εγώ είπα για αποκαλύψεις. Περίμενε γιατί η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή έχει ε, την... Ε, η τη διεξαγωγή της δίκης στην ακροματική διαδικασία ωστόσο μη βιάζεσαι Έχει ε, πει πως ο Διελάβνον να στον ήλιο της Ελλάδος θα φέρει ανάπτυξη πως θα τη δείτε από 21 και μετά πως θα φέρει την ανάπτυξη ωστόσο εγώ ασχολούμαι με την αστρολογία δεν ασχολούμαι με τα οικονομικά το ίδιο ακριβώς ερώτημα θα έπρεπε να κάνετε σε όλους αυτούς στους της Οικονομικής Επιστήμης, που από το 10 βλέπαν ανάπτυξη και κάθε χρόνο α, πάει, μετά, πηγαίνει με τα για την επόμενη χρονιά. Ε, και όταν λέγαμε ότι πρόβλημα θα έχει η Γερμανία οικονομικό, ρωτάγατε πώς θα γίνει αυτό, όμω έγινε. Κάντε λιγάκι υπομονή. εδώ είμαι, δεν κρύβομαι. Ε, Έχω επιλέξει έναν δύσκολο δρόμο τη αστρολογία. Δεν έχω επιλέξει το να λέω για γλυκά μου καρκινάκια και γλυκά μου τοξωτάκια. Ο Γιάννη λέει παρακαλώ, πιο συγκεκριμένα. Τι πιο συγκεκριμένα, για με τους λάθρο, με τους λάθο Είναι μια κατάσταση που είτε μα αρέσει όχι. Την έχουμε πει από πέρσι, την έχουμε επισημάνει. Ο κόσμος γελάγε. Τώρα θα πρέπει να τα λουστούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ε, με την... ε, λέω λοιπόν ότι με τους λαθρομετανάλες θα πρέπει να τα λουστούμε αυτά. Μέχρι το 17... Από το καλοκαίρι φαίνεται να... Αχνοφαίνεται κάτι. Για τους πληστηριασμού, για του πληστηριασμού, παιδιά, κάποια σπίτια μπορεί να βγουν, αλλά όχι τα σπίτια του Κοσμάκη, Ο οριθμό με τους μετανάστες δεν βλέπεις πρόβλημα. Και την αστυνομία δεν την έχουμε, Ριγανάρε. Δεν θα ξαναπούμε για γλυκά και αρκινάκια, ωραία. Με αυτά και με αυτά πήγαμε παρά ε, ξέχασα λέγει λέει και εμάς τα Να ξέρετε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα το να με αμφισβητήσετε. Και η αμφισβήτηση είναι μέρος ε, της ε, κατάσταση, Ωστόσο, όταν μπαίνει κάποιος και κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του, και βρίζει, ε, έχω θέμα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Ε, είπες ότι υπάρχει λύση να φύγουν πώς. Υπάρχει λύση να φύγουν ε. όταν νομικά τους δημιουργήσεις αντικίνητρα και όταν ε, σαν σώματα ασφαλείας και σαν ε, στρατό είμαστε λίγο πιο δυναμικοί όσον αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων θα δείτε ότι ε, θα είμαστε αρκετά καλύτερα. Ε, τώρα για μείωση τουρισμού που λέει ο Γιάννης ε, Ποια μείωση τουρισμού. Λοιπόν, θα θέλω να σα ευχαριστήσω. Πήγε 12 η ώρα. Δεν με πειράζει. Μπείτε μέσα, βρίστε, βγάλτε τα αποθυμένα σας. Το ποιο είμαι, το ξέρω. Το ότι έχω κερδίσει την εκτίμησή σας είναι για μένα το δυνατότερο βραβείο και δεν μπορεί να μου το αποσπάσει κανένας παρά μόνο εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία βραδιά που μου κρατήσατε. Ελπίζω, συγγνώμη, αν παραφέρθηκα, αλλά εντάξει... Ε... Ε... Θα τα δεις όλα και με τον Κασιδιάρη. Και επίσης την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Δεχομένως να έχω και καλεσμένο την επόμενη εβδομάδα Και θα πάμε πολύ καλά. Θα αποκαταστήσουμε αύριο πρώτα, ο Θεός, να είμαστε καλά τη βλάβουμε το επόμενο μικρόφωνο. Οπότε θα βγαίνω πιο καλός. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Να μπαίνετε και στο astrolabor.blogspot.com Σιγά σιγά θα βάλουμε και άλλα θεματάκια. α. Ε, ο Γιάννη λέει: Κάρλ, είμαστε 200 άτομα. Αν ήταν σαν 200, θα το είχαμε κλείσει στο μαγάζι φίλε. Λοιπόν, είσαστε πολύ περισσότεροι και αυτό πονάει. Ε, λοιπόν, σα ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ε, Μη μασάτε, χαμογελάτε και κράχτε του όλου που που εκμεταλλεύονται τα όνειρά σας. Οι κάλπες είναι κοντά. Καληνύχτα.